Στοίχη 23.46 Αποστομοτικέ απαντήσεις προς τους Φαρισαίους. Επαραβολέ των δύο ιών και των κακών γεωργών. 23. και όταν αυτός ήλθενε στον τον επλησίασαν την ώρα που εδίδασκεν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν «Με ποιαν εξουσίαν ενεργεί αυτά και ποίος σου έδωκε το δικαίωμα να διώχνε από τον ναόν τους ανθρώπους και να διδάσκεις μέσα στον ιερόν αυτών τόπων». 24. Απεκρίθη ο Ιησούς και του είπε «Θα σας ερωτήσω κι εγώ ένα λόγο εις τον οποίον εάν μου απαντήσετε θα σας είπω κι εγω ενα λογο στον τον οποιον εαν μου απαντησετε θα σας ειπω κι εγω με ποιαν εξουσία κάνω αυτά που έκαμα». 25. Το βάπτισμα του Ιωάννου ο οποίος εμαρτύρησε διεμέ και υπήρξε προδρομός μου από πού ήτο Από τον Θεόν ή από επινόηση και εντολήν ανθρώπων Αυτοί δεν συλλογίζοντο μέσα τους και έλεγαν «Εάν είπομε ότι ήτο εκ Θεού θα μας πει γιατί λοιπόν δεν εμπιστεύσατε ει αυτόν. 26. Εάν δε είπομεν ότι το κατεντολήν ανθρώπων, φοβούμεθα μήπω μα κακοποιήσει ο λαό, διότι όλοι τιμούν τον Ιωάννην ω προφήτην. 27. Και αυτοί που ισχυρίζονται ότι ήσαν οι αναγνωρισμένοι διδάσκαλοι του Ισραήλ, απεκρίθησαν ει τον Ιησούν και είπαν: Δεν ξεύρωμεν. Ήπεν αυτού και αυτό. Αφού ξεφεύγετε και δεν είστε ειλικρινεί, ούτε εγώ λέγω δικαίωμα πράτω αυτά. 28. Τι δε σας φαίνεται δι' αυτό που θα σας είπω. Ένας άνθρωπος είχε δύο ιούς και ελθώνει στον πρώτον του είπε «Παιδί μου, πήγαινε σήμερον και δούλεψε στα μπέλι μου». 29. Αυτός δε απεκρίθηκε είπε «Δεν θέλω να υπάγω». Ύστερον όμως μετεμελήθηκε και πήγε. 30. Και αφού ήλθεν στον δεύτερον ιόν είπε τα ίδια Αυτό δε απεκρίθηκε είπε» «Εγώ, Κύριε, πηγαίνω» και δεν επήγε. 31. Ποιος από τους δύο έκαμε το θέλημα του Πατρός. «Λέγουν εις αυτόν ο πρώτος». «Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς». «Αληθό σας λέγω ότι τελώνε και επόρνε, ε οποίοι τη αρχή επέδειξαν απήθιαν νόμο του Θεού, προλαμβάνουν εις την Βασιλεία του Θεού σαν τους και γραμματείς, οι οποίοι με λόγους μόνον εδείξαν την πακοίνης των θεών. Εις τα πράγματα όμω υπήρξατε απειθεί και άπιστοι. 32. Διότι ήρθε προ σας ο Ιωάννης, κυρίττων συμπεριφοράν και βίων, συμμορφωμένων προς τι απαιτήσει της δικαιοσύνης, και δεν εμπιστεύσατε εις αυτόν. Οι τελώνε όμως και επόρνε πίστευσαν εις αυτόν. Σείς δε, όταν τους είδατε να πιστεύουν, ουδέ κανίστερον μετεμελήθητε ώστε να πιστεύσετε κι εσείς σε αυτόν. 33. Άλλην παραβολή νικούσατε ή το κάποιο ο Θεό δηλαδή, ο οποίο εφίτευσε νάμπελον το Ιουδαϊκόν έθνο του Τέστι, και έλαβε ιδιαίτεραν πρόνοιαν δι' αυτήν. Έβαλε δηλαδή τριγύρω από αυτήν φράχτην και έσκαψε μέσα σε αυτήν λινών και έκτισε πύργον δια να μένουν οι φύλακε και εργάτε, και την ενεπιστεύτη Γεωργού ει του αρχαιρεί και ει του άρχοντα του λαού, και ανεχώρησε ει άλλην χώρα. 34. Όταν δε ο καιρό τη Απέστειλε τους δούλους του, τους προφήτας προς του γεωργούς για να παραλάβουν τους καρπούς του για να διαπιστώσουν δηλαδή την ιστον Θεό να και τα έργα της αρετής τα οποία όφυλαν ο λαός αυτός ύστερα από την τόση νεύνιαν και πρόνοιαν του Θεού να καρποφορήσει ως άλλη καλλιεργημένη άμελος. 35. Και οι γεωργοί οι άρχοντες του Ισραήλ του τέστιν αφού συνέλαβαν τους δούλους του άλλων μενέβηραν, άλλων δε εφώνευσαν, άλλ 36. Πάλι να πέστειλεν ο οικοκύρης άλλους δούλους περισσότερους από τους πρώτους και έκαμαν σε αυτούς τα ίδια. 37. Ίστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιών του λέγον «Πρέπει τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί να εντραπούν τον ιόν μου». 38. Οι γεωργοί όμως όταν είδαν τον ιόν τον ισού Χριστόν δηλαδή τον ενανθρωπή σαν τα ιόν του Θεού είπαν μεταξύ του. «Αυτός είναι ο κληρονόμος. ελάτε». Α τον φωνεύσομεν και σκαταλάβομεν την κληρονομία του γινόμενη ανενόχλητη πλέον κύριη και εκμεταλλευτέ τη Ιουδαϊκή συναγωγή. 39. Και αφού τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από την άμπελο και τον εφώνευσαν. 40. Όταν λοιπόν έλθει ο κύριο τη Απέλου, τι είναι δίκαιο να κάνει στου καλλιεργητέ εκείνου. 41. Λέγου είναι αυτόν. Θα εξολοθρεύσει με θάνατον κακών αυτού που τόσο κακοί είναι. Και την άμπελον θα ενοικιάσει σ' άλλου γεωργού, οι οποίοι θα δώσουν ει αυτόν του οφειλωμένου καρπού ει εσά εποχάστων. Πράγματι δε, αφού εξολόθρευσε του Ιουδαίους και κατέστρεψε δια των Ρωμαίων την Ιερουσαλήμ, παρέδωκε την άμπελον του τον νέον Ισραήλ τη Χάριτος, ει του Αποστόλου και του διαδέχου των προσκαρποφόρων καρποφόρων καλλιέργειων. 42. Λέγει αυτού ο Ιησού, δεν ανεγνώσατε ποτέ σα γραφά, Λήθων των οποίων απέριψαν ως ακατάλληλο νικτήστε, αυτός έγινε της όλης οικοδομής κεφαλή και ακρογωνιαίος λήθος. Από τον Κύριον έγινε τούτο και είναι θαυμαστόν εις τα μάτια ημών των πιστών. Ήτι εγώ, των οποίων ω άλλων λήθων απέριψαν ως ακατάλληλον εν τη οικοδομή του Θεού αυτή, που με την διδασκαλία των έργων και καθήκων έχουν να σα οικοδομούν, έγινα της όλης οικοδομής κεφαλή και συνήνωσα τους λαούς μίαν εκκλησία. Το θαυμαστόν δέει στα μάτια όλων των πιστών γεγονός τούτο έγινε από τον Κύριον. 43. Δια τούτο σας λέγω ότι θα αφαιρεθεί από σας η βασιλεία και η ιδιαιτέρα προστασία του Θεού και θα δοθεί σε έθνος το οποίον θα παράγει τα γαθά έργα που είναι οι καρποί της βασιλείας αυτής. 44. 44. Και εκείνο που θα πέσει με διαθέσεις επάνω στον λίθον αυτών των ακρογωνιέων θα τσακιστεί. Εκείνον δέ επί του οποίου θα πέσει βαρύ ο λίθο αυτό, θα τον κάμει θρήματα και θα τον σκορπίσει σαν σκόνην. Όλεθρο δηλαδή και αφανισμό επιφυλάσσεται σε εκείνον που θα πολεμήσει των Χριστών και θα την την οργή του. 45. Και όταν ήκουσαν οι αρχαιρείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς του, εγκατάλαβαν ότι δι' αυτού ομιλεί. 46. Και ζητούσαν να τον συλλάβουν, αλλά φοβήθησαν τα πλήθη του λαού, επειδή ω προφήτην τον εθεώρη και τον ετήμα ο λαό.